Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Περισσότερα από 5.000 στρέμματα δασικής, αγροτικής και εκτινοτροφικής έκτασης έχει αποτεφρώσει η πυρκαγιά στο δάσος Ελάκανο στην Ιεράπεδρα, η οποία είναι σε ύφεση Χθε το βράδυ λόγω αναζωπηρώσεων κυδύνεψαν πυροσβέστες και το χωριό Μάλλες από την Έρτηρα Σταυρούλα Κατσουλάκη Εφτά πυρκαγιέ οι οποίε σύμφωνα με την πυροσβεστική οφείλονται σε εμπρισμού εκδηλώθηκαν την ίδια ημέρα σε Ζάκινθο και Κεφαλωνιά οι οποίε ωστόσο αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και δεν πρόλαβαν να εξαπλωθούν παρά του δυνατού ανέμου. Για την έρτη Ζακίνθου, Σάκη Νέγκα. Αναβολή για τι 27 Απριλίου του 2017 πήρε δίκη με κατηγορούμενο το Δήμαρχο Πατρέων Κωνσταπελετίδη για τη μη απόδοση των στοιχείων των εργαζομένων στο πλαίσιο τη καταγραφή του κατά τη διάρκεια τη κινητικότητα. Αντιδράσεις υπάρχουν από πολίτες, αντιπολίτευση Δημοτικού Συμβουλίου και δίκτυο φορέων για την προστασία των αγράφων για την απόφαση κατάστασης ανεμολογικού ιστού στην Οξιά που θα μετράει την αιωλική ενέργεια. Δωραμιτρά Καρδίτσα, δίκτυο τη Κατατέθηκε προσφυγή των κατοίκων των πετρωτών του Δήμου Ρεστιάδα κατά τη περιβαλλοντική μελέτη τη εταιρεία Όλυμπο για την εξόρυξη ζεόλυθου, που εγκρίθηκε πριν από λίγε ημέρε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Στράκη. Έρτο Ρεστιάδα, Χρυσού Λεσσαμουνιδού. Επιχείρηση του Δήμου Παγκαίου στι δυτικέ παραλίε τη Καβάλλα απομακρύνει ομπρέλε ιδιωτών και άλλε μόνιμε μικρόκατασκευέ. Ρένα Πανταζόγλου, Ερτ Διερευνητική αυτοψία στο Χιτά Λευκίμη από κλιμάκιο τη περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Ελέγχονται οι προποθέσει για την αδειοδότησή του. Για την ΕΡΤ Κέρκυρα, Μαρία Πανγκράτη. Ω το μη χειρό βέλτιστον, χαρακτήρισε την απόφαση που έλαβε ο Φορέα των Αυτοδιεπιπτικών τη Πελοποννήσου για τον περιφερειακό σχεδιασμό όσον αφορά στην διαχείριση των απορριμμάτων, ο Δήμαρχο Καλαμάτα Παναγιώτη Νίκα. Για την ΕΡΤ Καλαμάτα. Αλλαγή κατεύθυνση στι πολιτικέ που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και κυρίω τη γεωργία προανήγγειλε από την ηλία όπου βρέθηκε ο αναπληρωτή Υπουργό αγροτικής Ανάπτυξη Μάρκος Μπόλαρη, ο οποίο επισκέφθηκε καλλιέργειε και εργοστάσια επεξεργασία βιομηχανική ντομάτα για την ΕΡΤ πύργου Ζαχαρία Μαντά. Την ανεξαρτητοποίηση του Βελβεντού ω ξεχωριστού Δήμου ζητούν ομόφωνα οι τέσσερι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενώτα Κοζάνης υιοθετώντα τη θέση τη Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων και των Τοπικών Φορέων τη περιοχή του Βελβεντού. Για την ΕΡΤ Κοζάνης Δέσπινα Μαραντίδου. Δεσμεύσει Τρίφωνα Αλεξιάδη για τον το λογαριασμό POS μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ στου εκπροσώπου τη Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησία, με του οποίου συναντήθηκε χτες. Μαρία Δημητρίου ΕΡΤ Βόλου. Το πρόγραμμα του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντάχθηκε πρόσφατα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ναυκλίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Για την Ερ Τρίπολης, πέρασαν τις 68.000 οι διεθνείς αφήξει από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο στο αεροδρόμιο του Ακτίου Πρέβεζας, εμφανίζοντας αύξηση κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. ΕΡΤΙ ΠΥΡΟΥ Κώστας Παπαθεοδόρου. Εκατό φορές έχει επισκεφθεί τη Ρόδο για διακοπές μια Νορβηγίδα που δηλώνει φανατική φίλη του νησιού η οποία για την πολύχρονη αγάπη της τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Φώτη Χαντζηδιάκο για την Ερθρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Ο Δήμο Εμμανουήλ Παπά θα ενισχύσει οικονομικά την ανατύπωση του δισεύρετου βιβλίου του καθηγητή της ιστορίας Απόστολου Βακαλόπουλου για τον Εμμανουήλ Παπά για την Έτσερον Λεωνίδας Κασάπη. Νέα Ευρωπαϊκή Διάκριση για την Κομωτινέα Νεαρή σκηνοθέτη Κωνσταντίνα Κοντζαμάνι, καθώ η ταινία τη Λίμπο απέσπασε βραβείο καλύτερη σε φεστιβάλ τη Πορτογαλία. Ερτ Κομωτινή, Μαρία Νικολάου. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.